Έλα Αποστολή. Έλα. Έλα, Ναυτικός είμαι. Ναύτη, Ναύτη, πες το. Αχ, Ναύτη, Ναύτη. Καλώς τα Ναυτάκια τα ζουμπουρλούδικα. Καθίστας περιποιηθούμε. Απλώς τα ξεράσεις και να ό,τι βρείτε. Να σου πω, να είσαι ρε φίλε στο πλοίο και να ακούς Ναύτη, καλή ώρα από το πες, και να σου λέει ότι γαμάτι ο Βλαδίμηρος, Και θα του σκίσει τον κόπο, ξέρω εγώ, τα, τα Ουκράνια Κοίταξε να δει: Εάν... Η ηλικιότητα Εάν... μπορεί να ταξιδέψει, Μπορεί να ανοίξει η θάλασσα. Δεν είναι η ηλικιότητα, κάτσε να σου το Και η επικίνδυνοτητα επίση. Είτε... Είναι σαπίλα, φίλε. Είναι σαπίλα. Mm. Γιατί, γιατί ο νου του ήταν ότι τώρα θα αυτοί μείνουν οι πουτάνε. Τα μάτω. Ότι καίγονται σπίτια, γκρεμίζονται σπίτια. Κάκεφο νομίζει, και... νομίζει θα γαμίσει. Ότι δεν γαμούσε επειδή δεν είχε πόλεμο Και τώρα που είχε πόλεμο νομίζεις να γαμίσει Αλλά γα... γαμούσε, γα... γαμούσε λίγο ακριβά τώρα... Είναι τώρα... αυτό που λέμε ναύτος που γαμούσαμε Γίναν νοικοκυρέοι. Αυτό Η mm. σαπίλα της κοινωνίας σε δύο κουβέντες Ρεφε Δεν είναι μόνο αλαζόνε και φρασίε και άχρηστοι για μα και χρήσιμοι για τα φαρμακά του και για την τσέπη του, αλλά είναι το κυριότερο απ' όλα είναι ότι είναι σκατόψυχοι. Εκεί είναι η ουσία. <ΣΣΣΣ> και θα ήθελα να πω και στην τώρα, κορίτσι μου, συν και πλήν έχει και εμπρίζα. Υπάρχουν συν και υπάρχουν και πλήν στο ρόλο <ΣΣΣ> τη Τουρκία αυτή τη στιγμή. Δεν βάζει τα χεράκια σου μέσα, μπα και μισοφό τη αποκάλυψη. Φανταστείτε λοιπόν. Να χειροκροτεί Αθήνα τα Μπολσόη και τους Ρώσους καλλιτέχνε Τη στιγμή που σφυροκοπάει η Ρωσία την Ουκρανία Πόσο ματάκες είναι Δηλαδή αν θέλει να πολεμήσει Τους πολέμους που κάνει η Αγγλία ή η Αμερική Τι μουσική θα βάλεις Δεν θα βάλεις Dors που είναι Αμερικάνοι strange, ugly, Δεν θα βάλεις Pink Floyd που είναι Άγγλοι Δεν θα βάλει Beatles που είναι Άγγλοι. Together, right now, δηλαδή θα τολμούσανε ποτέ οι Ιγλανδοί, που βέβαια να το κάνουν και είναι σοβαρός λαός, να μποικοτάρουνε τους Άγγλους μου καλλιτέχνε τους Beatles και τους Pink Floyd που έχουνε γράψει τραγούδια υπέρ της Ιγλανδίας. Έχεις ένα δηλαδή, point, δηλαδή. έχεις ένα point. Ε, δηλαδή πόσο μα... Και εσύ δηλαδή να μποϊκοτάρει την τέχνη. Αυτό καταρχήν ούτε καν το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να μποϊκοτάρει. Γιατί όταν η Θάτσερ έκανε παιχνιδιού πολέμου, οι οπαδοί τη Λίβερπουλ και του United ήταν κατά τη Θάτσερ. Το ξέρει αυτό και με την Αργεντινή και με την Ιρλανδία. Βάζανε Ιρλανδικέ και Αργεντίνικε ημέρε. Και όταν ψόφησε η Θάτσερ, οι οπαδοί τη Λίβερπουλ λέγανε Σε Ιρλανδού και Σε Αργεντίνου, παιδιά μαζί γιορτάζουμε. Του πολέμου του έκανε η Θάτσερ δεν του δεν έκανε ο Αγγλικό και η Αγγλική εργατική τάξη. Δηλαδή είναι τόσο μα τώρα θα πάμε να εξηγήσουμε στη Μεν Εντάξει, Εσύ το θέτω δεν... να πάνε να με τη Μενδόνη. Αυτό που λες αλλά και είναι δικαιωτή, εντάξει θα... Το πιθανότερο η Μενδόνη ήταν να τσιμεντώσει τους Ρώσους καλλιτέχνες που θα Ναι, ναι, ναι. Το ναι, έργο του στον πολιτισμό έχει να κάνει μόνο με σκυρόδεμα. Δεν μου λες κάτι, γιατί όλοι οι δρόμοι ενώ δεν χιόνισε τόσο πολύ είναι γεμάτοι αλάτι. Ε? Γιατί ήταν το μόνο φθηνό που είχαμε γι' αυτό. Όχι, δεν είναι το μόνο φθηνό, αυτά τα ηλιαφια σπουδάσαν όλα στο χάρμα. Πεθυγώσαι εγώ που σπούδασα στην παρμαριό τη σα τεχνικό λύκιο. Κατάλαβε τώρα που δεν έχει όνει, έχει να Είναι όλοι ο δρόμοι παστομένοι. Όχι, όχι, απλά σου λέει, κυκλοφορούν μου κυκλοφορούν τα ζώα. Πεθαίνουν, πεθαίνουν κάθε μέρα τόσο από την ανεκανότητά του να πάρουν μέτρα, τουλάχιστον να φύγουν αλλατισμένοι. Ούτε τον καιρό δεν μπορούν να προβλέψουν. Ούτε τον καιρό. Το χιόνι έπεσε μέρα μεσημέρι, συνήθω πέφτει βράδυ. Που δεν έριξε χιόνι, ρίξε αναλάτι. Έλα, για. Έφαγε σκαλβανάκι, μανάρι μου, έφαγε. Σίμπισα λίγο. Μπράβο, μανάρη μου. Μακεδονικό, για κριτικό σαν το μακά που έχουμε.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 Ουκρανία. Πήρε ένα δωράκι από τη Φοντερ Λάιν 3,6 Πήρε πήρε Τώρα όσο αναφορά για το Ναδον ή τι να πούμε Τα έχουμε πει, δεν θέλω να σε κουράζω Καλή συνέχεια, να είστε καλά Και τα λέμε Έλα Πεχτατσένκο. Πώ πώ. Αυτό ο ξένος ιστορικός, ο ιστοριφ, τον ξεχνάω. Πεχτρατσέγκο. Κάπως έτσι. Πέφτη στα Ουκρανικά. Πέσει Πεχταρά μου. Α, παίχτης, στα Ουκρανικά. Πεχταστενκο. Να μου αρέσει, που ναι. το κάνω επίκαιρο. Ναι, ναι, ναι, ναι, το έχει θέλω να μελήσω στην επικαιρότητα. Τι έχουμε, τι ο <laughs> <laughs> Καλά, άμα έχει και τον <laughs> μιλάμε, είναι ατομική βόμβα ο και ταυτόχρονα, <laughs> <laughs> τον έχω, αυτό αυτός και τον Μπέβατρον Τον Μπέβατρον, του Ικλόλια, το ξέρεις αυτό Όχι Έλα ομάδα Ε που λένε ότι έχουμε το υπερόπιο Τον Μπέβατρον Α, ναι, δεν τα παρακολουθώ τόσο Αυτό και το Μπέβατρον Λοιπόν, ε, σε τελευταία νέα Κανατριαταριά άνθρωποι πεθάναν στην πλατεία του Τον Έτσκ Έλα καημένε, πώς και κάνεις, κάνεις έτσι Ναι, είμαι Ε, σε πιο τελευταία νέα, όλο αυτό που κάνουν με τι απαγορεύσει και του κακού Ρώσου, να μην ακούμε την προπαγάνδα του κτλ. Καταλαβαίναμε ότι δεν θα, έρθει, δεν θα μείνει μόνο στου Ρώσου. Έχει το τελευταίο τρίμερο που δεκάδε ετογραφεί το Twitter στην Ευρώπη και στην Αμερική δημοσιογράφοι που οποίοι είναι σαν και σένα, να στο πω έτσι. Είναι σαν τον Πογιόπουλο. Είναι σε δύο τρία ανεξάρτητα μέσα. Δεν έχουν καμία σχέση με του Ρώσου και δεν μιλάνε καν για τον πόλεμο τη Ρωσία. Είμαστε εμεί και ο Πογιόπουλο ανεξάρτητα μέσα. Ανε, ανεξάρτητοι συνδυσιακά να είστε, ναι. ναι αυτό, πιστεύω. Μέσα. αυτό πιστεύω. όχι ανεξάρτητα μέσα. Είστε ανεξάρτητοι εσεί. Α, άλλο τι κάνουμε εμεί. Ναι, όχι, όχι, δεν ξέρετε τα μέσα, εντάξει. Mm. Ό, εσύ ήταν εξάρτητη. Ε, λοιπόν, εσύ σκέψε την Αμερική, τώρα δεν θα είχε Twitter. Δεν θα είχα Twitter. Δεν θα έχει Twitter, του έχουν κόψει από όλου. Κοίταξε Πρι... να δει τώρα, να δούμε και το θετικό του πράγματο. Είναι απόλυτα αρνητικό να μην έχει Twitter. Έτσι όπω έχει πάει το πράγμα. Δηλαδή, γλιτώνει <σχε> και κάτι. Λέγει, <Γλιτώνεις> μια <σχε> μαλακία μέσα στη μέρα, δηλαδή, πάει και η μαλα... Πάει μακάκι, ασύννεφο, ε. Πάει μακάκι, ασύννεφο από την άλλη πλευρά. Απλά προ... να μπορεί να το έχει αμαθε. Σωστό. Ε, το μα... πιο φρόνημο είναι μόνο σου να ελαττώνει το Twitter καθημερινά, όσο γίνεται. Εγώ λέω το Twitter να το έχουμε μόνο για να κάνουμε repeat Μιτσοτάκι, Τσίπρα, Λαβρέ, Τιμπέρια και κάθε παρδαλοδεξιό το Μάρι, θα μόνο συμφωνήσω. Για αυτό. Θα συμφωνήσω ε, και όχι τίποτα άλλο. Να πληρωθούν εκεί οι άνθρωποι. Να πληρωθούν εκεί δεν έχουν πάρει πολλά, έχει δίκιο. Δηλαδή να πάρουν εκεί κανένα φράγκο. Δηλαδή με τα retweet αυτοί παίρνουν, αυξάνουν, ξέρει. Σε λίγο θα χρειαστεί να τι και με ρούλιο, μου φαίνεται το Μιτσοτάκι, Δεν είναι τα λεφτά που δίνει, αλλά μπορεί, μπορεί να έχει αυτή η ερωνία. Αυτή θα έλεγε τώρα ότι είναι στον πάτο, ξύνουν τον πάτο ή είναι κάτω από τον πάτο και το ξύνουν. Είναι κάτω από τον πάτο, αλλά του λυπάμαι Α. και τα οποία όταν βλέπει αυτά τα σκουπίδια και αυτή που είπε συ πάνω και τα σκουπίδια που του γλυφού από κάτω. Να τραντάζονται και να τα εσκίζουν τα ενδιαρινήτα η μάτιά του για το κακό που βρήκε του κανεί. Κι μάτια τα τσόλια, πια η μάτια yeah. που του μοιάζει yeah. πιο κακό, του μοιάζει Άκουρε φίλα, να έγιω το θεότητε, αξιοπρέμβαια μηδέν. Πάνε και μου λένε για την αστυνομική βία. Αν είχαν αξιοπρέπεια, δεν θα ήταν αυτοί που ήταν. Να βλέπει τώρα το κάθε δεξιό παγκολοκάτσικο να σου λέει για την αστυνομική βία στη Μόσχα. Αυτό. <laughs> αυτή η αυτή δεν αυτή... ποτα... είναι. Το μόνο, το μόνο που μπορεί να εκτιμήσει το Twitter είναι αυτή η κομοδία. Αυτή η κομοδία είναι. Ναι. Είναι καλό ότι μένουνε, καταλαβαίνε. Οπότε πα λίγο πιο πίσω, κανένα χρόνο, έξι μήνε, έξι μέρε. Αν λόγω πόσο ξενιάτρουπο ο καθένα και θα έχει πει το αντίθετο.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 χαιρετίσματα στον ταρίφα το φίλο μου και στο φίλο μου τον Αποστολάκο άμα… Αποστολάκο οbal crec γαμου είμαι Και, σου, και, και η αλήθεια είναι ότι παίρνω τηλέφωνο και διστάζω κάθε φορά να σου μιλήσω γιατί αυτό το ναι που λες είναι τόσο αυταρχικό και τόσο αιρεθισμένο Μη διστάζει, μη διστάζει. Τα ταπούτια μου υγραίνονται Φιλάκια δεν μπορώ, δεν μπορώ, έχω αποστομωθείς, δεν μπορώ να πω κουβέντα Αποστομώθηκες? Έχω, ναι, γιατί τρώω κάτι ενώ κουρασάν Αλλά θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή Εξηγήστε στον κόσμο ότι οι τράπεζε, οι ελληνικέ από το 2000, ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν είναι ελληνικέ. Πρώτον. Δεύτερον, ο Στουρνάρα είναι υπάλληλο των ξένων τραπεζών. Κατάλαβε. Ευρωπαϊκή κεντρικής Τράπεζα. Δεν είναι. Δεν τον έχει διορίσει. Δεν είναι εδώ. Δεν κάνει κουμάτα. Δηλαδή, ο Τσίπρα που ήθελε να τον διώξει, δεν μπορούσε να τον διώξει. Δεύτερον. Και είναι διορισμένο από τι ελληνικέ κυβερνήσει επίση, συγκεκριμένοι. Α, και, ναι, από τον σα... Σαμαρά τον διώρησε. Ο... Το, ο... ο... Ω επιβράβευση που ήταν πολύ καλό Υπουργό Οικονομικών. Συγγνώμη, ε. Ναι.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 Εγώ θέλω να αλλάξω, όχι μόνο εγώ, χιλιάδες άνθρωποι θέλουν να αλλάξουν το ταξί τους ή να φτιάξουν το μαγαζί τους και οι τράπεδες δεν τους δίνουν φράγκο. Μόνο στι μεγάλε Γιατί βρε Καλαστώ με στο χρωστάγαμε, στον το άστοιω. Εγώ Φιλαράκο, το αφημί μου μπροστά έχει 029 Κάνω φορολογική δήλωση από το 1982. Oh, se, ε, το κατάλαβε, του έχω χρυσοπληρώσει, όχι μόνο εγώ, όλο ο ελληνικό λαό. Κάτι ακόμα όλα τα προϊόντα μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουν ένα ευρώ και τα εκλώνουμε 10. Όχι απλά του έχουμε χρυσοπληρώσει. Λοιπόν, ε, και λε, μιλάνε τώρα για τον κουμισμό και για τα ρούβλια. Λοιπόν, δεν μπορούμε να πάρουμε βενζίνη ρεύμα. Αυτοκίνητα, να πάμε στο Συμφορμάκι να αγοράσουμε αυτό που γουσάρουμε. Δεν μπορείς να πάρεις, παιδί μου, ένα πόνι να πα πρέπει να πάρεις το αυτοκίνητο. Μικρό μου πόνι, μικρό μου, μου πόνι, πόσο σ' αγαπώ. Τι να πάρω ένα πόνι, ένα λογάκι, κάτι. Μικρό μου πόνι. Ο κόσμο τελειώνει ε, Δεν είπαν ότι είμαστε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Δεν είπανε τώρα. Ε, ναι, ναι. Ε, ε, στην τέταρτη θα, θα κυκλοφορούμε με άμαξες όμως όμω. Μια Ελλάδα που ηγείται στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Κάτσε να δείξει που θα που τα π... κανονική αυτή τη ζηταία. Π... Πού θα φάνε αυτή με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Σε ένα-δύο χρόνια. Πάντω αυτό. σε Ενώ οι άλλοι με τη βενζίνη δεν τον πίνουμε. Βεντάξει θα το, τον έχουμε ψή, αλλά τώρα τι που θα τα φάνε αυτή με τα ηλεκτρικά που θα φτάσει στο ρεύμα. Ανακοίνωση, Τετάρτη, 5η ώρα, όλοι στο Δημοτικό Στάδιο Νέα Ιωνία, για τον αγώνα μεταξύ Παλεμάχων Αετ και Παλεμάχων Νέα Ιωνία, για τον μπλόκο τη Καλογρέζας Τιμούμε του ήρεε του μπλόκου, που εκτελέστηκαν από του Ναζί και του Γερμανοτσολιάδε συνεργάτε του. Όλοι οι ΑΕΠΖΙΡΕΣ, όλοι οι ΕΝΙΟΤΕΣ, όλοι οι αντιφασίστε, θα είμαστε εκεί. ΑΕΠ Ιωνία Προσφυγιά, του φασίστε σε κάθε γειτονιά.